Γεια σας, και πάλι είμαστε εδώ πέρα vibe Viber στην εκπομπή με τον κύριο σύντροφο Νίκο Αγκάτσι, εγώ είμαι ο Κωνσταντινέης Αντώνης Γεια σας κύριε και κύριοι Ναι ε, Λοιπόν, σήμερα λέμε να συνεχίσουμε το, τις φήμες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο τις ε, φήμες λένε δηλαδή αυτό το θέμα το γνωστό που έχουμε στην εκπομπή που έχουμε φτιάξει ε, Νομίζω ότι είναι ώρα να αρχίσουμε δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε. Ας αρχίσουμε. Ας αρχίσουμε. Α, α Κωνσταντινίδους, Μήκο για τι Φήμες λένε. Mm -hmm. Φήμες λένε. <στονίκυρο> Πάντου λένε. Φήμες λένε. <στονίκυρο> τι νόμιζες. Ένα, δυο, <στονίκυρο> τρία. <Ά>, φήμες <στονίκυρο> λένε. <στονίκυρο> τι λένε, φήμες. Τι λένε, φήμες. Τι λένε οι φήμες, τι λένε οι φήμες Τι λένε οι φήμες, φήμες, φήμες, φήμες, φήμες, φήμες, τι λένε φήμες Φήμες λένε φίλε Τα φήμες λένε Λοιπόν, ε, ας αρχίσουμε ε, με την πρώτη φήμη Κύριε Γκάτση αρχισε ναι. Α, ας ευχαριστώ πολύ κύριε Τονέ. Λοιπόν, ε, γυρε, γυ... Η νεαίστερη γυναίκα στη Σκωτία, στην ηλικία των 109, λέει πω το μυστικό για την μακροζωία είναι τρώγε τα δημητριακά σου και απέφυγε του άντρε. Αχα, μάλιστα. Το τελευταίο μου με χάλασαν ένα λοιπόν, και όταν το διάβασα και τώρα βασικά. Ναι, βασικά yeah. ναι, ισχύει. Δεν κατάλαβα, τι, τι είναι... αυτό μου ακούγεται πολύ φεμινιστικό, πιστεύω. Καλά, ούτε σε όλες οι γυναίκε θες μου παράδομα με τους άντρες. Τι, τι? Ούτε όλες ναι, ούτως άλλουζουν πάρα από τους άντρες. Ε τώρα Παρα... τι, δηλαδή για να ζήσουν 100 χρόνια πρέπει να τους να αποφύγουν. Ναι. Να... Γιατί δηλαδή... ναι. Τι δουλειά είναι αυτήν, ναι. ε! Ναι. Εμείς λάδι δηλαδή. δηλαδή που δεν έχουμε ακριβώ. Άγου και. Το καταλάβα. Βλέπω, <laughs> δηλαδή... ε, κοίτα, ηλικία 109 χρονών, α, ξεμορένεται ο άνθρωπος, λογικό να... Να στηρίζεται, να στηρίζεται σε στερεότυπα Μπορεί αυτή η γυναίκα στη ζωή να μην τα έχει πάει καλά με τις σχέσεις αντρικές και ναι. σχέσεις με άντρες και γι' αυτό να το λέει αυτό okay. Ναι, ήθελε να είναι μοναχική γυναίκα και γι' αυτό Το δέχομαι, ναι Έτσι, ναι Εντάξει Γιατί δεν λέει, ξέρω, εγώ ούτε αν έχει παιδιά, ούτε αν έχει παιδιά. Ναι, θέλω να σου πω και πάλι 109 χρονών σέβεζε και την εμπειρία της Αλλά, εντάξει τώρα... Ναι, ναι ναι, νομίζω ότι και... δημι... ναι. δημιουργεί αντιδράσεις απέναν ναι. τους άντρες ναι. αυτό. Ναι, ναι. <laughs> και ναι. Μου ξυπνάει το φαλοκρατικό πνεύμα μου. <laughs> Ακριβώς. <laughs> Έτσι, πάμε στη δεύτερη λοιπόν, φήμη Η δεύτερη φήμη, ο κόσμο ξεμένη, ξεμένει δεν είναι αυτό. Ξεμένη. Ο κόσμο λέει ξεμένη από σοκολάτα και οι πρώτοι παραγωγοί του κόσμου προβλέπουν ότι το 2030 θα υπάρχει έλλειμμα σοκολάτα στις τάξεις των 2 εκατομμυρίων μετρικών τόνων. Α, α, α. Τελειώνει η σοκολάτα, σοκολάτα στον κόσμο. Γι' αυτό βρω να τρώμε. Να τρώμε για να. Μην... να τέτοιο. Για... Όσο, όσο έχουμε όσο. ακριβώ. Τι σαν το νερό που λένε. Ναι. Ότι ή... σε λίγα χρόνια θα υπάρξει ξηρασία στο Οπότε ποιε όσο έχει. Ναι, πραγματικά. Δηλαδή. και εντάξει, εγώ δεν το ήξερα αυτό. Κοιτά, όσο έχει. Μην κάνει μπάνιο ξέρω εγώ μέρα. <laughs> όσο Γιατί και τον μπάνιο Όχι το να πίνω ή να κάνω μπάνιο. Ναι. Καλή ερώτηση. Ε, το να πίνω, γιατί αν δεν πιω θα πεθάνω. Τώρα Λέρω. το μπάνιο. Απ' <laughs> <laughs> Λοιπόν, προβλέπουν ότι το 2030 θα υπάρχει έλλειμμα σοκολάτα. Έλλειμμα σοκολάτα. Συγκεκριμένα το 2030, έτσι. Συγκεκριμένα το 2030, ναι. <laughs> Για, γιατί όχι. <laughs> και δεν είναι σε 15 χρόνια, ναι. Δηλαδή θα είμαστε. Έλλειμμα σοκολάτα. Θα πιω σε Άρα, λογικά, με... θα ανέβει και η τιμή τη σοκολάτα. Τη τάξη δεδο... Εκατομμύριο μετρικών τόνων. Ναι. Πάει να πει ότι. Θα... Είναι... Νομίζω είναι πολύ. Θα πέσουν. Ναι. Πιστεύω για... ναι. είναι πολύ σοκολάτα. Για να έχει γίνει τόσο πολύ θέμα, νομίζω πολύ. Λέει τα δύο μετρικών τόνων ναι, αλλά... θα ήταν πολύ θεά. Πάλι. Έχει. Χάνεται, ξέρω ναι. Όχι πολύ. Δηλαδή στο τέλο ε, δεν θα έχουμε σοκολάτα καν. Θα. Σαν... Hey. Κάποτε τελειώνουν οι πόροι, ξέρω εγώ. Τι θα γίνει, θα φυτρώσουμε κι άλλα, θα φυτρώσουμε κι Τι να σου πω. να κρατήσουμε αυτό το είδος. Ζωντανό. Ναι. Ναι, κοίτα. Τροφή μου, εντελείς πάνω. Αλλά μπορούμε να φτιάξουμε τη φύση. Να αναπτύξουμε τόσο πολύ τεχνολογία, όπως να φτιάχουμε ενίσκολα. Ναι. Γιατί όλοι. Μέχρι 2030 μπορεί να έχει αναπτεθνή τεχνολογία και να έχει τρόπου. <σλίξε> και ε, είναι... το ε, εντάξει, όχι μόνο με αυτή τη δεύτερη Αλλά πάλι, έχω την εντύπωση ότι ε, θα ανέβει τη τιμή Ναι, αλλά να γίνει αυτό. Ναι, δεν αποκλείεται. Πάμε δεν αποκλείεται. <σλίξε> και πολύ για πιθανό Γιατί είναι πιο δύσκολο το τριβέ, είναι πιο Οπότε. Ναι. αρκετά αυτό το θέμα. Ωραία. να μπει στο μια που είσαι ο Έχοντη γάτα θα έχει λιγότερε καρδιακέ προσβολέ και εγκεφαλικά. Ναι. Ο Έχοντη γάτα. Ο έχοντι... Μου αρέσει <laughs> ο τρόπο που τα γράφει. <laughs> <laughs> <laughs> ναι, αυτό ναι, που έχει γάτα θα έχει λιγότερε ναι, καρδιακέ προσβολέ και εγκεφαλικά. Μα το έχει πει και. Σο... ξέρω που το έχω ακούσει αυτό πρώτη φορά. Το έχω ακούσει από τη δασκάλα των Αγγλικών μα, την καθηγήτρια των Αγγλικών μα βασικά, στο σχολείο κιόλα. Oh wow, αλήθεια. Μα το έχει πει αυτό. Ναι. Άρα είναι διασταυρωμένη η φίμη. Ναι, τώρα διασταυρωμένη. Τελικά. Δηλαδή, στο είπε η κυρία των Αγγλικών σου. Μπορεί και αυτή να το ψάξει, δεν ξέρει. Μπορεί να το δει κάποιο άλλο. Πάντω, αυτή τη φίμη δεν έχω ξαναγούσει. Αχά. Και δεν ξέρω αν ισχύει. Μπορεί λόγω στατιστικών, ξέρω εγώ. Ναι. Ξέρω εγώ, μπορεί να κάνω ένα γκάλοπα, α πούμε, ότι όσοι έχουν γάτα. Ε, δεν, έχουν, ναι, ή να προς, ή να... έχουν λιγότερα συμπτώματα ας πούμε καρδιακής και ναι. εγκέφαλικό ας πούμε ή εγώ Τύποτε, να πρόσεξαν να... τα αποτελέσματα της γάτας στον εγκέφαλο του ανθρώπου και γενικά στο σώμα του ανθρώπου Τι εννοείς Δηλαδή να, να μελέτησαν ένα, κάποιο, κάποιο σύνολο ανθρώπων πριν έχουν γάτα και αφού είχαν γάτα ναι. και να πρόσεξαν διαφορέ διαφορές στο οτιδήποτε στην καρδιά, στον εγκέφαλο Περισσότερη ηρεμία ξέρω εγώ κλπ Ή μπορεί να είναι μια ξέρω εγώ σύμπτωση Την να σου πω κάτι τέτοιο Ναι μπορεί να είναι και μια σύμπτωση γιατί όχι Ναι <laughs> <laughs> είναι ε, κάτι τέτοιο <laughs> ο, <laughs> ο έχουν τη γάτα <laughs> <Ωραίο>. <laughs> Ο έχουν τη γάτα Ωραίο Ο έχουν τη γάτα Μάλιστα, Λοιπόν το επόμενο Ο πάπας Φράνσις Φράνσις καλά το είπα έχει δουλέψει ω μπράβο. Σε κλαμπ δεν το γράψεις αυτό. Ως oh, μπράβο, ναι. ναι, σε κλαβ. Μπάνσερ. Ναι, σε κλαβ βασκα, ναι. Yeah. Όντως. Κοίταξε. Ήταν Dookie, δηλαδή, ο Francis. <laughs> ε? <laughs> ναι, ο Francis ε, για, να, για να δούλεψε ω μπράβο, Dookie θα ήταν. Θα ήταν Dookie. Ναι. Βέβαια, τώρα, τώρα όταν το βλέπει, λε. Όχι. <laughs> ναι, εντάξει, είναι ναι. και μεγάλο. Αλλά αν πεις είσαι μεγάλος, ε. Δεν θα μπορούσε βέβαια να διατηρείται με... Ξέρω που έκανα χα Πρωτείνοι. Πρωτείνοι φουλ. Πρωτείνοι φουλ. <laughs> ναι. <laughs> Πάντω. Ε, τι να πω, εντάξει. Παράξενη δουλειά. Παράξενη δουλειά, ε, για να πάπας, πούμε, ε, έτσι. Για έναν πάπα, πούμε. Ναι, εντάξει. τώρα Δηλαδή okay, θα ήταν okay. γεροδεμένο στα... Ναι, βασικά. Μία, γενικά αυτό ο Φράνσι είναι πολύ. έξαλλο πάπα. Δεν ξέρω πώ βγήκε έτσι ο συγκεκριμένο. <laughs> Αργεντινό είναι έτσι. Είναι, το είχαμε πει κιόλα. Νομίζω, νομίζω είναι Αργεντινό, ναι. Και... Το είχαμε συζητήσει και μαζί. Ναι. Yeah. Και πώ το λένε, αυτό ε, τραβούσε σέλφι με του καλεσμένου Α, uh, uh, ναι, εγώψαν. έκανε ναι, και. Ναι, έκα, έκανε, έκανε, έκανε Είναι τρελή η φυσιογνωμία, δεν δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Και άμα τις έβλεπε τη σέλφι ήταν έτσι τρελιά. εκεί πέρα, έκανε ε, χαμογελάκια, μαλακίες κρυμάτσε και τέτοια. Με έβγαινε με τον Οπάμα Όχι, με κόσμο. Oh. Ήταν εκεί και τραβούσε ο Για από ό,τι πέρασε. Τα φιλιά για καλημέρα αποτρέπουν το stress και φτιάχνουν τη διάθεση για καλύτερε επιδόσει. Α, μάλιστα. Κοίταξε, αυτό είναι πολύ ρομαντικό νομίζω. Ναι, είναι πολύ ρομαντικό και νομίζω είναι ένα ακόμα κίνητρο για να δίνουν πιο πολλά φιλιά, ειδικά τα ζευγάρια, και να νιώθουν και καλύτερα μόνα με Επίση, είναι ακόμα ένα κίνητρο για να βρούμε κορίτσι. Εμείς. Εμείς. <laughs> <laughs> Τι είναι δεν ναι, ότι δεν έχουμε και ναι. δεν έχουμε φιλιά για καλημέρα. Εμείς. Ε, όχι. Τάκη εσύ δεν Δίνεις φιλιά για με τους φίλους το <laughs> Τι, δεν χρειάζεται. <laughs> Κάτσε ρε φίλε. <laughs> <Τι>. <laughs> Τα μόνο φιλιά που έχω δώσει με τους φίλους. Βασικά το μόνο που παίρνω το πρωί για καλημέρα είναι το σπαμάρισμα του λεφτέρι στο κουδούνι μου. Ισχύ <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Πλέον χτυπάτε το κουδούνι και με πιάνει καρδιακή προσβολή. Ε, αφού παίρνει δίπλα στο μάνα στήμα, ο και Πάμε στο Έτσι. Έχει γίνει συνήθεια πλέον. Ναι, θεσμό. Το σπίτι του Ε, Ναι, εννοείται. Δεν έχει να κάνει Δεν μπορεί να πει όμω δεν έχει πάρα το Με Πήγα σήμερα στο γυμναστήριο, τα βγαλα όλα τα νεύρα που είχα το νεύρα Είχες νεύρα σε εμένα το ε? νεύρα με το νεύρα ε, Είχα νεύρα που ουδύπουσε <συντύπωση> το κουδούν ε, ναι. τον Πότε στο θέτσιμο, το πρωί ε, Πολλέ φορέ Λεσ... φορές γενικά. Πολα, γενικά Αυτόν σκεφτείσε να γυμναζεστούν Όχι. Τα πάντα, αλλά και αυτόν το νεύρα τα Λοιπόν, να συνεχίσω. <χι> λοιπόν, λέει το, το, κάτσε μισό, το 6% του πληθυσμού μπορεί να μιλήσει πάνω από τρει γλώσσε. Αυτό μα φάνηκε πολύ. Αυτό περίεργο. Πολύ απειθανό. Γιατί το 6% δηλαδή ουσιαστικά του κόσμου θα εννοεί. Φάνηκε πολύ μικρό ποσοστό για μα. Δηλαδή, α πούμε. Να πάρουμε ένα παράδειγμα. Άμα, ας πούμε, ένα παιδί έχει ξένη μάνα ή ξένο πατέρα, α πούμε, και ο ένα από του δύο πατέρες είναι Έλληνα. Α πούμε, έναν Ισπανό, ας πούμε, και, που η μάνα του ξέρω να είναι Ισπανίδα και ο πατέρα του Έλληνε. Ναι. Και μάθει ναι. και αγγλικά, και είδε σαν να ξέρει τρει γλώσσε. Ναι, κοίτα. Στι... Μάλλον εννοεί. επειδή να Μπορεί... σκέφτηκα. Ξε... Κι εγώ το σκέφτηκα. Ναι. Να, σου... Μπορεί... να σου πω ναι. και εγώ. Μπορεί πούμε... να εννοεί ναι, ναι, ναι, για την Αγγλία, α πούμε, που ουσιαστικά δεν μάθουν. Δεν νομίζω να μάθουν. Δεν ξέρω, και υποθέτω ναι, τώρα. Ναι, ότι μπορεί να μαθαίνουν τα αγγλικά που είναι μια παγκόσμια γλώσσα και τα υπόλοιπα άμα, ξέρω άμα, άμα, ναι, άμα ναι, θέλουν τα ναι, να μαθαίνουν ναι, ναι. Αλλά και, δεν, τους, επιλογές, δεν ας είναι πόσο τόσο πόσο απαραίτητα ναι. ας πούμε, για αυτός Γιατί ουσιαστικά είναι αγγλοι, ξέρουν μαθαίνουν τη, τη γλώσσα ναι, ναι. Και μπορούν να συνεννοηθούν με τον υπόλοιπο ναι, κόσμο Εγώ αυτό που σκέφτηκα ότι, ότι λογικά ως fact θα εννοεί ότι Μαθαίνετε τρει γλώσσε, άπτεστα, δηλαδή πολύ καλά, επειδή, μου. Ότι ναι. δηλαδή το 6% του πληθυσμού ξέρει πολύ καλά αυτέ τι τρει γλώσσε. Όχι μόνο ξέρει τις τρει γλώσσε. Όχι, ρε, το, το νόημα να συνεννοεί. πολύ καλά. Τι είναι πολύ καλά. Δηλαδή να σε, όπως μιλάνε α σε τέτοια Εντάξει, διαλεκτώ... ε, Αλλά ξέρει πολύ καλά, ρε, μου. Δηλαδή να, να, καταλαβαίνει όλους, να καταλαβαίνει η πολιτική γλώσσα, εγώ. Ναι. και να μπορεί να γράψει και σε επίσημο, σε επίσημο τρόπο στην γλώσσα αυτή Εγώ νομίζω <στοί> πάντως <πάτησα στοί> ότι νομίζω. είναι και αυτό, το ότι... Είπως, ίσως, ίσως το θεωρεί, ίσως αναφέρεται περισσότερο στους Αμερικάνους και στους Αγγλούς στις ναι. χώρες γενικά που μιλάνε Αγγλικά Ναι, οι αυτή τη γλώσσα και... Και, δεν, και δε, ίσως δεν, δε, δεν ανοίγουν το μυαλό τους σαν... ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, να μάθουν να ναι, κι άλλες προβάνω, ναι, okay. Και επειδή οι Αμερικάνοι, ας πούμε, είναι ένας πολύ μεγάλο πληθυσμό στον κόσμο και... Μαζί και οι Άγγλοι και άλλε χώρε που μου. γιατί και άλλε χώρε μιλάνε αγγλικά. Ναι, δεν είναι ναι. μόνο αυτέ οι δύο. Ναι. Ε, επειδή αυτό είναι ένα μεγάλο πληθυσμό, έχει βγει αυτό το συμπέρασμα. Ας πούμε, ότι το 6% των ανθρώπων ε, μα... μαθαίνει μόνο αυτέ τι τρει γλώσσε. Ναι, Όχι, το 6% των ανθρώπων ξέρω εγώ, ξέρει τρει γλώσσε. Άκου να σου πω. Θα φύγουμε λίγο. Από άκου να σου, σου πω γιατί δεν ξέρει. Ναι. Λοιπόν, ε, επειδή είπαμε για τι γλώσσε, θυμήθηκα και ένα άλλο τέτοιο, ένα άλλο fact. Δεν το γράψαμε εδώ πέρα. Ε, ναι, ναι, άκου, άκου να δει τι λέει. Ε, Κάποιοι άνθρωποι, λέει, όταν, ε, αλλάζουν, όταν αρχίζουν να μιλάνε μία δεύτερη γλώσσα σε ένα, ε, ε, πώς το λένε, με τον ίδιο κόσμο ρε παιδί μου, μιλάνε όλοι μαζί μία δεύτερη γλώσσα. Ε, τέλος πάντων όταν μιλάνε ρε παιδί μου μία δεύτερη γλώσσα, ε, αλλάζει η προσωπικότητά τους. Ναι, τι εννοείς. Δηλαδή αλλάζει προσωπικό προσωπικότητά του. Δηλαδή γίνονται άλλο άνθρωπου, ξέρω. Δηλαδή αποκτούν περισσότερη αυτοπεποίθηση, αυτό. αυτό, αυτό σω ίσως, ναι. ίσως κάποιοι να αποκτούν περισσότερη αυτοπεποίθηση, ίσω άλλοι να μην αισθάνονται τόσο βολικά, ξέρω εγώ. Τι να κα... <στοί> τι να <στοί> α, μην αισθάνονται τόσο βολικά, Δεν ξέρω. Αλλάζει η προσωπικότητα λέει. <στοί> ναι, πού το λέει αυτό. Τα... Το έλεγε. Το είχε... Είναι γεγονό, ναι. Είναι... Το είχαμε βρει. Το... το είχαμε βρει, ναι. Α. Βασικά, α. δεν το είχαμε βρει, το είχα βρει εγώ. Α. Και. Είχα ξεχάσει να το... να το βάλω. Ναι, μάλιστα, καταλάβω Ναι. Ε... Και πώ το. Ναι, τώρα... τώρα αλλάζει προσωπικότητα. Εγώ, όπως το σκέφτομαι, είναι ότι. Ε... ξέρουν ένα παιδί μου τη γλώσσα, έτσι. Και προσ... αρχίζουν να... να τη μιλάνε. Ό... Όταν την ξέρουν, ε... η... ω γλώσσα από μόνη τη, επειδή χρησιμοποιεί κάποια... κάποιου άλλου κανόνε συντακτικού, ε... μπορεί ίσω για κάποιον να... να είναι πιο εύκολο να, να μιλήσει έτσι. Και μπορεί να του βγαίνει πιο εύκολα η γλώσσα αυτή. Λό, λόγω συντακτικού, α πούμε. Ο, ναι, λόγω συντακτικού, ξέρω εγώ. ή λόγω τη λογική που χρησιμοποιεί για να συντάξει τι λέξει τη. Ναι. Κατάλαβε. Και. Συντακτικού, ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι κατάλαβα. Ναι, κατάλαβα, ναι, κατάλαβα. Και γι' αυτό το λόγο ρε παιδί μου να, να, βγε, να του βγαίνει κάπω διαφορετικά να εκφραστεί. Ναι. Και ίσω γι' αυτό να λέει ότι αλλάζει προσωπικότητα. Δεν νομίζω πω αλλάζει η προσωπικότητα, ξέρω εγώ. να αλλάζει ναι. ο τρόπο ναι. σκέψη Ο, ο, ο τρόπο σκέψη, ναι. Αυτό. Έτσι ναι. Αυτό ναι. Μάλιστα. Mm. Πάμε στο επόμενο. Πάμε στο επόμενο. Λέει, κάτσε να το διαβάσω εγώ. Α, με. Λέει, το να χαϊδεύει τα αυτιά του σκύλου σου απελευθερώνει ενδορφίνες ε, uh... που τα κάνει να αισθάνονται πολύ ωραία. Κοίταξε εγώ αυτό δεν το ήξερα. Καταρχάς. Πουπούκια. Ωρα τα σκυλάκια. <laughs> Όλα τα σκυλάκια. <laughs> Αλλά μπορεί να πούμε να τις γάτες. Ε, οκ. Okay, okay. ε? ε, μπορώ να πω ότι Α, έχεις και προετοιμάσεις ναι. Πώς το κάνεις όσο Εντάξει, είχαμε γάτα Α, και όλα. α είχατε και γάτα, ε, ναι. Και τα σκυλιά τα είχαμε βρειά. Δες πω, ήταν λίγο κρίμα Και αρέσει που που λιγάτισε επειδή είναι στην κούτσα Ναι. Είναι τελείως... Και εμένα αρέσει. Ναι. Η πουλπράκα. Και τα σκυλιά ε, είναι μου. πιο πολύ είναι δεν έχω. Κοίταξε. Εγώ δεν έχω. Βασικά δεν έχω προσπαθήσει να χαϊδέψω ποτέ τα αυτιά του σκύλου μου. Ναι. Και νομίζω ότι. Όσε φορέ το έκανα. Ναι. Όσε φορέ ναι, τα άγγιζα δηλαδή. Ναι, ξέρω. Δη... Δεν έβγαζα τη διαφορά. Αλλά δεν είχα κάτσει να τα χαϊδέψω εγώ. Ναι. Εγώ ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, επειδή το ήξερα αυτό. Βασικά είχα δει μια ταινία που έλεγε ρε μου ότι αν χαϊδέψει. Σε κάποια στιγμή δεν θυμάμαι. Έλεγε ότι αν χαϊδέψεις τα αυτιά του σκύλου θα ξέρω θα ηρεμήσει. Ναι, ναι και... για όλα τα σκυλιά είσαι αυτό <laughs> και... Ναι, για όλα τα σκυλιά λογικά Και επειδή το έκανα σε πολλά σκυλιά Εντάξει, τους άρεσε, ξέρω, καθόντουσαν Αλλά Δεν τους ένοιαζε και τόσο ξέρω. Δεν ήταν και πολύ θερμά στο Να του χαίνεις τα αυτιά ναι. <laughs> ναι Κατάλα, το ιστορικό δάθειο έτσι Ναι, το... α, δεν ξέρω Όχι, Καπό γενικά Γύρω-γύρω προς την άκρη, ξέρω, κάπου προς την εκεί Μάλιστα την άκρη <laughs> <laughs> <laughs> <ΣΣ> ναι. Να πεις να Να πω το επόμενο, βεβαίως. Να το πάμε να αλλάξει, αυτό το λέω. Ναι, οκ. Okay. Ε, όσοι χρησιμοποιούν emoji, δίνουν να κάνουν περισσότερο σεξ από όσους δεν τα χρησιμοποιούν. Emoji. Τα emoji είναι τα emotions... Ε... Emoticons, αυτά τα... Emoticons, ναι, αυτά τα τι... προσωπάκια που χρησιμοποιείς στο text. Το στο facebook, στα... Ναι, ναι. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τέλος πάντων. Ναι, αυτά. Αυτά. Αυτά τα emoji. Τι είναι να κάνουν, είπε. περισσότερο σεξ από όσου δεν τα χρησιμοποιούν. ενδιαφέρον. Ενδιαφέρον. Ναι. ποτέ δεν χρησιμοποιούσες. χρησιμοποιούσε. δεν Ποτέ. βασικά. τώρα τελευταία τα χρησιμοποιούσα. κοίτα κι εγώ στην αρχή δεν χρησιμοποιούσα. Ναι. Να σου πω την αλήθεια. όταν ε, είχα από το facebook. Ναι. Αλλά και τώρα μην νομίζετε και δεν βάζω πολλέ. Δεν θέλω πολλά καρδούλε ναι, και, τέτοια... ναι. και τέτοια πράγματα. Ναι. Στέλνω, Εντάξει. Ναι, και εγώ. Φορ... Φορές. Ε, ε, είναι πο... ε, όχι, στέλνω. Είναι πότε θα μου βγει, να ναι, να ρε, ρε Ναι, είναι πότε αυτό. Να στείλω. Να Και εμένα, έτσι. Αυτό μου έτσι. Και ψηλοβαριέμαι να στείλω όρε. Ναι, Σκέφτομαι εντάξει. εντάξει, μπορούσα να στείλω κάτι εδώ για να το κάνω πιο όμορφο. Α. Ναι. Τσά... Ναι, ναι. ναι. <laughs> έτσι μου <μοίρα>, αυτό <laughs> ναι. Λοιπόν, να πάω στο επόμενο. Λέει ότι η ζελατίνη προέρχεται από το κολαγόνο, μια πρωτενη που συλλέγεται από ζωικό δέρμα. Ή Κύριε Γκάτζη, το κολαγόνο διαφημίζουν και στην τηλεόραση, το ξέρει. Είναι ένα... κάτι Είσαι... σαν φάρμακο, κάτι τέτοιο. Είσαι προακτή, όχι καθίστε. Κο κολαγόνο λέει, κολαγόνο λέει. Ναι. Δεν ξέρω αν είναι προακτή, απλά λέγεται κολαγόνο. Okay. Ναι. Το οποίο είναι, νομίζω, ένα υγρό. Ναι, ναι. Είναι υγρό το οποίο το πίνησε, είναι κάτι, νομίζω, σαν ελιξύριο. Ναι. Θα κάνει να νιώθεις καλύτερα, Α, okay. νομίζω, ε, έτσι έχω την εντύπωση, ναι. ότι θα κάνουν να νιώθεις καλύτερα ναι. Η ζελατίνη πάντως είναι αυτή που φτιάχνουν έξω εγώ, το γλυκό, το ζελέ Ναι, το ζελέ. το ζελέ, πραγματικά και λέει ότι προέρχεται από το, το... κολαγόνο του το συγκεκριμένο, Λέει που είναι η πρωτεΐνη που συλλέγεται από το ζωικό δέρμα, το ζωικό δέρμα. Δηλαδή, σκοτώνω γορούνια, φαντάσου το δέρμα. Δηλαδή ουσιαστικά σε ζελατίνη υπάρχει ζωικό δέρμα δεν μπορείς να το φάρεις όποτε αυτό. Βασικά δεν ήξερα καν από τι φτιάχνεις ζελατίνη. Ναι. Βασικά εγώ άνωψα ότι ήταν πλαστική. Τι πλαστική, κύριε. <Τι τρώμε τρώμε ένα Είναι ένα πλαστικά. Είναι <σχερή> <σχερή> <τρόπο πλαστικά. σχερή> να τρώμε <τρόπο> πλαστικά. Να τρώμε πλαστικά. Γιατί... Ζούμε στη γη. Στην... Στην... Ανάμψα στον Άρη και στην... Στην αγνή της στο Ναι. Και στην Αφροδίτη, ναι. Στο ηλιακό σου σύστημα. πλαστικό. Αχ, τρώσε πλαστικό, Έχει Έχεις το πλαστικό. Δεν τρώγα πολύ ζελέ, οπότε... Και γιατί... γιατί λέμε ότι είναι πλαστικό. Αφού λέει ζωικό δέρμα. Ναι, ναι. Εσύ νομίζεις ότι είναι ο πλαστικό μάλιστα γιατί ναι. και... το αυτό. Γιατί το νόμιζε αυτό. Ε, γιατί... Μπα, μπα, μπα, Ήτανε... <laughs> γιατί το ζελέ κάνει φλίτς. φλίτς, φλίτς. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Είναι σε μια ασθητή φάση. Και γενικά όταν το, αυτό το, το effect που περνάει το φως από μέσα του ξέρω εγώ, μου δίνει ναι. την τι... Ότι είναι φιλετσβίε. Ότι είναι φιλετσβίε. Πάντω δεν μου κάνει. ότι Μου φαίνεται σαν πλαστικό ρεφιλέ. Τι Ναι, εντάξει, ό,τι πει. Και αν θυμάμαι καλά, μου το έλεγε και ο πατέρα μου ότι αυτό είναι πλαστικό. Και μου έλεγε και τα γαριλάκια είναι πλαστικά και ότι τα άλλα τα πώ τα λέει τα ζαχαρότερα. το έλεγε έτσι με τέτοιο τρόπο ώστε να μην τα τρώσει αφού είναι αυτό φαντάζομαι, δεν πάω να σου κάνω κάτι άλλο. Ναι. Επίση μου έλεγε ότι και αυτά τα ζαχαροτά. Ναι, κατάλαβα τι λες. Αυτά τι είναι πλαστικά, τα ναι. ναι, ναι, ναι. Α... Εντάξει, αυτά δεν είναι ό,τι καλύτερο για την ιδιαία, δηλαδή και για τα δόντια. και για τα δόντια, ειδικά. Δηλαδή. Ναι. Αλλά, ναι, τα πλαστικά. Πλαστικά. πλαστικά. πλαστικά. πλαστικά. Θα σας έλεγε έτσι για να... Ναι. Ίσως να... Δεν ξέρω κιόλας. ψυχολόγο τώρα το ο ο ο πατέρα σου. Ναι. Για <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> να μην τα ντρώσουμε. <laughs> και να το <laughs> Εγώ, είσαι σίγουρος Οκ, okay, το κρασί λέει σκοτώνει κύτρα του καρκίνου oh, oh, oh, Κοίταξε oh, Στη oh, φωτογραφία oh, oh. που είχαμε δει όταν το έλεγε αυτό ήταν, yeah. ήταν κόκκινο το κάθε yeah. Αλλά δεν νομίζω yeah. να κάνει περιορισμούς yeah. ε, ναι. Γιατί θα το έλεγε ε, ε, κρασί λέει, ε, το κρασί από στα φύλλα αυτά ε, Δεν νομίζω πως θα έχει μεγάλη διαφορά Νομίζω θα το έλεγε ε, ότι συγκεκριμένα το, το κόκκινο το κρασί α πούμε, είναι yeah. αυτό που σκοτώνει τα κύτρα του καρκίνου yeah. Πάν ναι, εσύ δεν ξέρεις από κασύ, εγώ δεν πίνω. Εγώ δεν ξέρω από εσύ, αν και πίνω. Ναι. Πίνεις και ότι ο Κερτινάνε, ε. Ε, ο Κερτινάνε, ε. Έτσι. και και μεθώ. Πίνω και μεθώ, ο χαμαν μέρα νύχτα τραγουζώ. Ό,τι μου βάλουνε πίνω, λέει. Ό,τι ναι. Αυτά είναι. Πάντα σκοτώνουν τα κίτρινα του κακίνε. Όχι, τα λέει. Τα λόγα μου αργά. Τα ζώα μου αργά. Μόλι Ωραίο το κρασάκι, κάτι σου αρέσει. Ωραίο το κρασάκι, το ημίγλικο είναι πολύ ωραίο. Αλλά γενικά σε ό,τι κρασί και να είναι. Με χαλάει λίγο η μαλαματίνα η αλήθεια. Μαλαματίνα δεν είναι ακριβώ κρασί. Δεν είναι ακριβώ κρασί. Δεν είναι ακριβώ κρασί η αλήθεια. Δεν λέγεται κρασί, μαλαματίνα λέγεται. Εγώ νόμιζα ότι τα κρασί μαλαβαδίνα. Τι ξέρω, Δεν είμαι και σίγουρος. Okay. Σου λέω δεν πίνω, οπότε δεν ε, ναι, μπορώ, ναι, ναι, αλλά. το έχεις, το καταλαβαίνω. Μπορεί να πω και πούμε. Ναι, οκ. Okay. Yeah. Ναι. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ναι, Για yeah, πες. <laughs> λοιπόν, λέγεται ότι όσο κορίτσια αρχίζει το όνομά τους από α, είναι πιο όμορφα, έξυπνα και ζουν περισσότερο. Νομίζω... Α, ah, ah, μάλιστα. <laughs> <laughs> ναι. Ναι. ναι. Κοίταξε να δεις. Εγώ... Ναι. Γιατί να μιλάει για τα αγόρια, βασκά, <laughs> Αφού και εγώ άρχισα από Α. Δεν κατάλαβα. <laughs> Κάνε αυτό το περιορισμό. Ωραία. Ε... Αυτή την προκατάληψη. Δεν ξέρω. Αφού το... <laughs> τι το <Προατσισμό>. βλέπει. <laughs> <laughs> Γιατί να <laughs> είναι εναντίον των αγωγιών. Δεν είναι Όλοι. <laughs> <laughs> για το, για το, για το Δεν καταλαβαίνω. <laughs> Κοίτα, δεν είναι εναντίον σου. Απλά σου λέει ότι τα κορίτσια που άρχισαν από Α. Κοίτα, γενικά τα κορίτσια ζουν περισσότερο. Το είπαμε και πριν αυτό. Ναι, γενικά τα κορίτσια ζουν Ναι. Αλλά τι πάλι. Συγκεκριμένα από Α. Τι να σα τι είναι γίνεται με το Δεν ξέρω γιατί. Και είναι και πιο όμορφα, Όχι, όχι μόνος μου περισσότερο. Είναι και πιο όμορφα. Χ, και, κοίτα. και πιο έξυπνοι. <laughs> και, και πιο και Δηλαδή έχει μια φίλη <laughs> από <τι> Αλφα. <άσμα> δηλαδή... Είναι πιο όμορφη και πιο από μια άλλη φίλη. Ναι, Μπορεί να μην βλέπει την ομορφιά Αλλά είναι πιο. Αλλά είναι πιο. Είναι. Πριν αποκτήσει κάποια φίλη, κάποια κοπέλα, πούμε, θα το από ό,τι το όνομά σου, να ξέρω. Εσύ Κάλα το Το προσέγισα. Κάλα το προσέγισα, πιστεύω. Τι ρωτάς, ο πατέρας σου θα λέει Δεν Ξέρω εγώ Αυτή σου λέει αδικαία μου Από που έρχε, από τι έρχεσαι το όνομά σου Από άρφα, είμαι ερωτευμένος Μόλις είδω, άσου Λοιπόν Πάμε στο επόμενο γιατί νομίζω ότι Έχουμε αρκετά να πούμε. <laughs> έχουμε έχουμε αρκετά. βασικά αρκε... αρκετά ακόμα. Έχουμε μπούλκα. Ναι, λοιπόν, κατσέ. Και έχουμε εξάρτηση τον χρόνο. Σειρά σου είναι βασικά. Ναι. Λοιπόν, έχει επιβεβαιω... επιβεβαιωθεί από την επιστήμη κιόλας, ότι όσο μεγαλύτερη είναι η κοιλιά, τόσο καλύτερο είναι ο εραστή. Προφανώ αναφέρεται σε άντρε αυτό. Ε, ναι. Κοίταξε. Ε, ναι. Κοίταξε. Ε, Λέω ότι η πυροκυλιά πολλέ φορέ είναι γοητευτική απέναντι στι γυναίκε. Ναι, εγωιτευτική. Ναι, οκ. Okay. Αλλά. Εντάξει, τόσο πολύ. Ναι, ναι, ναι. Έχει επιβεβαιωθεί από την επιστήμη κιόλας, δηλαδή. Δηλαδή, ναι. Η επιστήμη ναι. έχει βγάλει. Τι, ότι... Τι απολυτότητα είναι Δηλαδή, έχει... Οι άντρε με πυροκυλιά είναι τόσο εγωιτευτικοί. Ναι, δεν ναι, καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, αυτοί που προσπαθούν να εξασκίζονται στα γυμναστήρια για να βγάλουν κυλιακού και το βέλγιο. Και το βέλγιο, ναι, στο. Ναι, ναι, το... ναι, το... ναι, το... ναι, εκεί το... ξέρω, πέρα. βέλο προ το βούτσο, το. Τσα που το κάνουμε. Οπότε. Αγαπάτε τα γημαστεία, δεν υπάρχει λόγος Δηλαδή είναι πιο... <laughs> <πτήνα από. laughs> τι να πω Τι μάνα γίνει αυτό τώρα <laughs> <laughs> Βάσκο έχει τσάμπα το κάνουν, απλά κάποιος που δεν προσπαθεί τόσο πολύ σαν κι ναι. αυσίθια να αποκτήσει το σωριό σωμά Είναι καλύτερος ωραστής ξέρω από τις μπάκη Ναι <laughs> <laughs> Να πω <laughs> λίγο... <laughs> παράξενα πράγματα <laughs> Παράξενα πράγματα Παράξενα γούστα νομίζω Ναι, άστα να πάρουμε Άτσι πρέπει να αρχίσουμε να εγώ τρώμενο πούμε ται αν πήγαμε σε καλό δρόμο. Α, είσαι σε καλό δρόμο. Έτσι δεν Ναι, ισχύει. Αυτό πάρει κάποια κιλά. Νομίζω ότι. Ναι, η αλήθεια είναι τι. Πήγα στο γυμναστήριο χθε, όχι προχτέ, βλέπω μαλάκα από 75 κιλά που ήμουν. Πήγα 85 κιλά. Ναι, μου σκεφτείτε αυτό. Πήγα κιλά! Πήγα κιλά! Δεν φαίνεται πάντω. Ναι, η αλήθεια. Εγώ βασικά δεν πάρω τη σκάπια διαφορά απ' Τι δέχομαι. Εντάξει 5 κιλά πέρα. Αλλά μπράβο Ευχαριστώ. Γιατί νομίζω ότι το ύψος σου και τα κιλά σου... Ήταν κάπως λιγάρι ρε Τα Ήδε, κιλά σου ναι, και ναι. το ύψος. Ναι. Το δικό σου ναι, είχα, δεν ξέρω, το καλοκαίρι και δεν πολύ. Και... Ειδικά όταν ήρθα εδώ... Ήρθα σπίτι, έβλεπα όλη την μέρα, ξέρω εγώ, άνιμε, ταινίες και τέτοια. Και δεν έκανα μαλακά, δεν τίποτα. Δεν Τί Μπορώ να τρουγα... Δεν ξέρω, κάτι να αγόρασα από τα έβερες μία τόσο, ή, ή μία τόσο όταν βγαίναμε Αλλά αυτό, δε, δεν έβγαινα έξω καν, βαριόμουν να έξω Καλά, δεν ήξερα και κανένα από, Ναι, εδώ. δεν ήξερα και κανένα, ε, ήταν λίγο και... ήταν λίγο πιο δύσκολο ναι. ήταν προσαρμογή. Καταλαβα Κατάλαβα. Λοιπόν, θες να συνεχίσουμε, ε τι θες, πρέπει να σε βασικά, θα συνεχίσουμε Θα συνεχίσουμε ναι, στο <laughs> <laughs> Το απαιτώ Λοιπόν, άκου, άκου να δεις Ο μέσος άνθρωπος σε κλειδώνει το κινητό του 110 φορές την ημέρα Λοιπόν, όταν λέει για ΜΕΣΟ άνθρωπο προφανώς και για άντρες και γενικέ νομίζω Ε, προφανώς, Και εγώ πιστεύω συγκεκριμένα ότι οι γυναίκες το... το, το ένα μεγάλο ποσοστό γυναικό το κάνει αυτό Σεξισμός και, ναι, <laughs> και ένα μικρότερο αντρών Κα... Ναι, σω και ναι, πολύ μικρό νομίζω. Ναι, κοίτα. 110 φορέ την περάτη. Ναι, τι αυτό το πράγμα. Τι είναι αυτό το πράγμα. <laughs> ναι, κοίτα. Ε, σίγουρα οι άντρε ε, θα το, το ξεκλειδόνουν. Βασικά όχι. Το ίδιο ποσοστό πιστεύω. Είναι. Γιατί το ίδιο ποσοστό. Ναι. Νομίζω ότι ασχολείται περισσότερο με το κινητό του συγγενείο σου. Ναι, και μετά αλλά... του έρθαν και όλα αυτά και κάτσαν να αποστάρω λίγο τη ζωή μου που πήγα. Τι έκανα. Ναι, και άντρε το κάνω αυτό. Νομίζω ότι περισσότερο γυναίκε πάντω. Δεν, ναι, πιστεύω... δεν αποκλείω το γεγονό ότι το κάνουν και άντρε. Απλά οι άντρε, ναι, ναι. πώ το λένε, ίσω να αναπτύσσουν ένα ειδικό ένα, φραγμό πάνω σε αυτό το θέμα. Η γυναίκε, όχι τόσο. Ειδικό φραγμό, σαν να λέμε. Ειδικό φραγμό. Ε, δηλαδή, να πούνε ότι ξέρω εγώ δεν θα χρησιμοποιήσω τόσο το κινητό. ή δεν θα, θα τραβάω συνέχεια σελφι να, ναι. να φέρνουν σαν... σκι. Ναι, ναι, γι' αυτό πώς το λόγο σου λέω κι εγώ. Ναι, γι' αυτό ίσω να αναφέρουν. Ναι. Αλλά πιστεύω ότι υπάρχει και γυναίκε που το αν και οι γυναίκε. Καλά, σίγουρα. Πάλι, ναι, δεν νομίζω να αναπτύσσουν ένα τόσο τέτοιο εξωτικό σώμα. 110 φορέ όμω δεν <laughs> φαίνεται πάρα πολύ, Δηλαδή, ναι, θα... μόνο ο κόρη θα φανταζόμουν δηλαδή, να το κάνει αυτό. Ναι, 110 φορέ είναι πολλέ. Ναι. Ε... Δηλαδή, ξέρω, μπορεί να, ναι. να μιλάει με μηνύματα με κάποιον, ξέρω εγώ, και να πάει να. Ναι. κλειδωρίνε για το τηλέφωνο για να δει το, το μήνυμα που του στείλει. Ναι. Αυτό δηλαδή. μπορεί να φανταστώ. Αυτό. Τι να σου πω, και πιο πολύ είσαι. Βέβαια και, το, και, με και, με θα, ναι, και με αυτό που θα μιλάει. Ναι, μπορεί να, και με αυτόν που θα μιλάει, εννοείται. Και αυτό που θα μιλάει, βασικά μπορεί να εξεκλειδώσει τον κινητό του ναι, αντίστοιχα. Ναι, ναι, ναι, ισχύει. Αλλά νομίζω ότι. Δεν θα περιοριζόταν όμω αυτό να μιλάει και στι φίλε τη, στα γαμπανιά τηλέφωνο, ναι, τέτοιο. Να ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. σίγουρα. Δεν ξέρω, το έχω πιο πιθανό στα Εγώ... γυναίκα. Κοίτα, ναι, ισχύει. Περισσότερο. Περισό... Τι να σου πω. Δεν δεν, δε, δε, δε, δε. Εγώ που πιθώ... το περισσότερες Το επόμενο ποιος διαβάζει Εσύ διαβάζεις Λοιπόν ωραία Άντρες που ανεβάζουν πολλές selfies Τι Σε συστήματα κοινωνικής δικτύωσης Τίνουν να δείχνουν σημάδια ψυχοπάθειας Και διαταραχή προσωπικότητας Χαρακτηρισμένη από αντικοινωνική συμπεριφορά Μου αρέσει ο τρόπο που τα βάλε Στο ξαναλέω. Είναι πολύ ο γραπτό Ναι. Λοιπόν, ε... άντρες που πολλές selfies. πολλές selfie. Αν καλά... Πάλι στην θα πάω εγώ Πάλι Δεν σε... <laughs> <laughs> <laughs> <γένει> ξέρω, πιο πολύ <laughs> ναι. Όχι, δεν έχω βγει άντρε. άντρες Ναι, ναι, ναι. Α, ποιος, είναι άλλο που ποιος συχνά ναι, ποιος συχνά το κάνουν οι γυναίκες Αλλά... πάλι αλλά μην ξεφεύγουμε από το σπίτι. Ναι, αυτό που έχω να σου πω: Μην ξεφεύγουμε από το θέμα. Ναι, ναι, ναι. Τι να δίνουν σημάδια επισκοπάδια και διαταραχή προσωπικότητα. Ε, δεν μου φαίνεται περίεργο. Γιατί. Γιατί. Εντάξει, τώρα. Να κάθεσαι να τραβάει σέλφι όλη την ημέρα. Με τη λογική που το λέει εδώ, έτσι. Που ανεβάζουν πολλέ σέλφι. Κοίτα, εγώ. Κάτι βράδυ μου πιάνουν κάτι ωραίο να βγάζω σέλφι μόνο μου. Κοίτα, ο άνθρωπο γενικά. για Επειδή τηρεί μια ισορροπία στον οργανισμό. Όταν. Αλλά ήδη, δεν έτσι, όταν είναι μόνο ναι. του, να, να δείχνει τέτοιο, σημάδια σχιζοφρένεια. Δηλαδή, να μιλάει με τον εαυτό του και να κάνει δικά του πράγματα. Γιατί εντάξει, είναι μόνο του, κάνει ό,τι θέλει. Αλλά ναι. αυτό, οι, ψ, οι ψυχολόγοι το έχουν δει σαν σημάδια σχιζοφρένεια. Και το έχουν. Ε, τέτοιο. Ε, στην αρχή το, το, το, το είχαν περάσει για πρόβλημα, ξέρω εγώ, στον άνθρωπο. Αλλά ναι, ναι το αποδέχτηκε. Το αποδέχτηκε. Το αποδέχτηκε, πιστεύω. πιστεύω. Α, ναι. Δεν είχα διαβάσει πάρα αυτά τα άρθρα Α, παρέθηκα πριν. Μόλι Έχω μάθει πολλά πράγματα που. Το, εντάξει, που εντάξει, εντάξει, εντάξει. Ένα εντάξει. ακόμα τώρα. Ένα ακόμα. Δεν χρειάζεται. <laughs> τόσα, τόσα ξέρω. Θα <laughs> <laughs> σου κάνω κάτι άλλο. <laughs> <κάνω κάτι> άλλο. <laughs> Σύντομα. <Στην ζωή μου. laughs> ναι. Διαταρκεί προσωπικότητα Κοίταξε, εσένα δεν σου έχω... Βασικά εμένα προσωπικά με πιάνω κάτι βράδια έτσι ναι. Η ωρέξη μου να βγάζω selfie μόνος μου Ναι, οκ okay. Αλλά okay. κοίτα, δεν τα δημοσίευω Άμα βγει κάμια καλή βγει, ναι. Από όλες αυτές δεν το καταλαβαίνω αυτό που λέει. Μπορεί να βάλω καμία Ναι Εγώ εντάξει Selfie θα τραβήξω μόνο στι... Μόνο στην περίπτωση που Φοράω πανοπλία, κρατάω σπαθί ή μοιάζω με δολοφόνο Γενικά κάνω cosplay, αλλιώ δεν υπάρχει πληροφορά Δεν βρίσκω λόγο Καταλά Εγώ πάνω στο βαρεμάνο μου εκεί πέρα μπορεί Πάνω στο βαρεμάνο μπορεί να βρω όρεξη Ναι Για να δω κινητό. Ναι. Και μάλιστα είναι και χαρακτηρισμένη αντικειρωνική συμπεριφορά Ποιο? Ε, Πως το λένε, τι είναι να δείχνουμε στις μάδιας ψυχοπάθειας μια δεδοαρχικής προσωπικότητας χαρακτηρισμένη από αντικοινωνικής περιφοράς Δηλαδή... Ναι. Ε... ε Πως το λένε... Ε, δηλαδή είναι και παπάρες που το κάνω αυτό Παπάρες στο Βασσαλιών Παπάρες στο Βασσαλιών Έτσι... <laughs> λοιπόν... Ε, πάμε στο επόμενο Άντε, πάμε όπου να τελειώνουμε νομίζω, ναι, γιατί ναι, έχουμε κάνει έχει... κα αρκετό Έχουμε κάνει αρκετό, έχουμε πέραστη Ναι, Ωραία. και μπορεί να γινόμαστε βαρετοί Α, α, α έχει και ένα, και ένα ακόμα, ένα υποερώτημα <laughs> Ναι, είχαμε <laughs> βέβαια και ένα υποερώτημα, Επίσης βρίβαια. οι άντρες βγάζουν το διπλάσιο ποσο... Πο... Ποσο... ποσοστό selfie από, από τις γυναίκες, γυναίκες. Ε, ναι. Πάρ τα... Πάρ τα... Ε, κοίταξε, <laughs> εγώ είμαι αντίθετος σε αυτή τη φήμη <laughs> ναι, <okay>. Νομίζω ότι <laughs> μπορείς να είσαι αλλά η επιστήμη μίλησε Δεν ισχύει αυτό δε... <laughs> Εγώ είμαι αντίθετος, διαφωνώ κάθετα κάθε <laughs> Μάλιστα Με okay. αυτό το πράγμα okay. Γιατί άλλα βλέπω άλλα βλέπ, Ναι κι άλλα ξέρω κιόλα. Ναι, κοίτα, είναι και να δει και πιο περιφερειακά τον κόσμο. Ξέρω. Μπορεί να το κάνουν, αλλά κρυφά. Να... Ναι, και να μην το ξέρουμε. Και να μην το... Και... Μην το ξέρουμε. Αλλά που το ξέρει, αυτή τη στιγμή μπορεί να το γράψει κορίτσι <laughs> για να. Για, για να δυσφυγεί. Να <laughs> ενάντια των <laughs> ναι, ανδρών. Ναι, μπορεί να το γράψει σε φεμινίστρια. Ναι, ακριβώ. <laughs> Δεν ξέρει. Κάποιε φήμε που κυκλοφορούν εδώ πέρα στο Ιντερνετ μπορεί να ναι. κυκλοφορούν από κάποιε που που είναι πώς το λένε, αντιδραστικές απέναντι στο, στο αντίθετο φίλο ή απέναντι σε κάποια okay, νοοτροπία, φιλοσοφία... Ναι, εντάξει, αυτό είναι μαλαϊκή, Τι, γιατί. Το μαλάκα τι, θα πει άλλη στο ad fact, ξέρω, για να γράψει... Ναι, μαλάκα, για να έχει πολλούς υποστηριτές, και αυτό να βγει και αυτή η φίλη, ξέρω, να σου πω. Εδώ πέρα δεν λέει κάτι για επιστήμη και για τέτοια, το βρήκε η επιστήμη και δεν... Κοίτα. Ε, από εκεί που τα παίρνουμε, η επιστήμη τα αποδεικνύει. Οπότε λογικά. <laughs> <laughs> <laughs> δηλαδή, πιστεύει <laughs> ότι οι άντρε βγάζουν περισσότερες γυναίκε. Δεν μπορώ να το συλλαβώ αυτό το πράγμα. <laughs> <laughs> <laughs> Δεν μπορώ να του συλλαβώ. <laughs> <laughs> Πραγματικά. Ναι, είναι δύσκολο να το συλλαβεί. Αλλά άμα σκεφτεί ότι υπάρχουν άντρε σαν τον Justin Bieber, Μετά απλά η, η ναι. ιδέα σου για του άντρε απλά καταρρύπτεται. <laughs> Δεν υπάρχει άντρικό πίτσμα πλέον. Είμαστε όντα του σύμπαντο. Να εγκάτσε. Τίποτα άλλο. <laughs> Τίποτα άλλο. <laughs> Συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε. Ε, Συνέχισε Όσοι έχουν γάτα, τείνουν να είναι πιο χειραγωγήσιμοι, πιο. Με τριώφρονες και πιο έμπιστοι. Μάλιστα. Δεν το καταλαβαίνω καθόλου αυτό, ναι, ειδικά εγώ, με σένα γκάτσε. Δεν ναι. καταλαβαίνω γιατί. Ε, ναι, α ας πούμε. Εδώ ε... και αν διαφωνώ κάθετα. Εδώ, α, μάλιστα. Ε, <laughs> έτσι, ναι. <laughs> δεν <laughs> είναι. Δεν καθόλου θύμα χειραγώγηση. Θύμα χειραγώγηση όχι ποτέ. ποτέ γιατί, γιατί, γιατί, γιατί, γιατί, να, γιατί να πέσω εγώ θύμα όχι, δε... όχι, όχι Γιατί έχω το σπίτι μου δίπλα από το πανεπιστήμιο. Όχι. <laughs> <laughs> λέω τώρα! Ούτε καν! Ποτέ! Ακόμα και όταν έχει κάτι σημαντικό να κάνει Ποτέ έχει θυμμαχεία. Έχω κάτι σημαντικό να κάνω. Θα, έχει. Θεβα... Ο, ο, ο, θα... Ο, θα το ο, έχει κάτι πολύ πιο σημαντικό από μένα <laughs> και θα μπει στο σπίτι <laughs> να το πει. <laughs> Θέλω να περνήσω λίγο χρόνο στον εαυτό μου Θέλω να καθαλήσω στο σπίτι Θέλω να κάνω μπάνιο Μπαίνει μέσα ο κάθε άκυρος και μου λέει Όχι κανσύ, όχι Σεβόμαστε το χώρο σου Σεβόμαστε, ναι, όχι, ναι Αυτό δεν υπάρχει, αυτό δεν υπάρχει σε μένα πάνω απ' όλα το ότι θες να μείνει μόνος σου Ναι Προσπαθούμε να σου κάνουμε παρέα και να μην είσαι Ακριβώ, πώς θα δεν το καταλαβαίνεις κι αυτό. Ε, μα τι. Δεν Επίσης... Και πολύ επίσης νομίζω, γιατί... μας εμπιστοσύνη. Γιατί εντάξει μου τα λέτε όλα για κάποιο λόγο τα δεν είναι τυχαίο που ανοιγόμαστε τόσο πολύ απέναντί σου. Ναι, ναι. Νομίζω ότι ξέρει τα πιο πολλά κουτσομπολιά μας στην παρέα, ναι. Ναι, ναι. Από ότι ξέρουμε, ξέρω εγώ, ας πούμε για το Μάριο ή ξέρω Μάριος για μένα ή ο Γιώργος για το... Για μας. Έτσι πιστεύω ότι εσύ τα ξέρεις νομίζω παραπάνω από όλους. Έτσι πιστεύω, μπορεί και να μην ήσχε αυτό. Ναι Οφείλεται και σε μια τάση που είχαμε μικρό στον πατέρα μου. Καλά, yeah, καλά κατάλαβα ότι αυτό δεν ισχύει. Ναι, πώς... δεν δε μπορεί να εντάξει καλά δε γίνεται, δε... με ρόλο. Δεν γίνεται. Βασικά δεν δε... με... δε γίνεται. Όχι νομίζω. Είμαι σίγουρο ότι δεν γίνεται. Σε περίπτωση που με εντάξει καλά μέλης. με τίποτα. Αλλά εντάξει, είναι μια τάση που είχαμε μικρό ναι. Και το είχα αναπτύξει. Και εγώ είχα μια τέτοια τάση να σου Αλλά όχι τόσο. Νομίζω ότι εσύ είσαι κάτι. Το είσαι πιο υπερβολικό βαθμό, α πούμε. Πάνω πάνω, όχι υπερβολικά, εντάξει. Ναι, ψή, ναι. Ένα μεγαλύτερο βαθμό, α πούμε. Ναι, όχι περιβολικό, να Μεγαλύτερο. Ναι. ναι. Λοιπόν, πάμε και, στο... και στα, τελευταία. Ό, στα τελευταία. Πάμε Πάμε στο τελευταίο. Θα, θα τα κρατήσουμε για την επόμενη φορά. Ναι, εγώ λέω να τα κρατήσουμε για την επόμενη φορά. Να σταματήσουμε okay. τον πέρα γιατί είπαμε ήδη 15. Είπαμε ήδη, ναι, και, είπαμε και, και είπαμε και υποερώτημα. Οπότε νομίζω ότι έχουμε πει αρκετά. Okay, okay. Αυτά ήταν. Αυτά λοιπόν, κυρίε και κύριοι. Ε. Αυτά, τα, αυτά ήθελα, θέλαμε να πούμε, αυτές ήταν οι φήμες λένε, λένε και... Ελπίζω να σας άνεσε και το ίντρο ναι, πριν, πριν να αρχίσουμε <χει> <χει> τη δικομπή βασικά Καλά, το, το ναι. θέμα Θα καταλάβουμε βέβαια το τι θέλεστε η λήθεια, η εμείς στην κότσα μας και την καύλα μας ναι. κάνουμε <χει> Ακριβώς <χει> Άμα θέλετε σχολιάστε και εσείς για και κάνα θέμα ναι. Άμα <χει> θέλετε να πω την και τη γνώμη σας Κάτω στο, στα σχόλια ξέρω στο <χει> facebook Ναι να συζητήσουμε, να ανασφάσουμε και εμείς λίγο την πλάκα μας με σας με ναι με σας νομίζω θα τα πούμε ναι έχουμε τελειώσει θα τα πούμε και την επόμενη φορά την επόμενη φορά δεν ξέρω πότε θα είναι αυτή η φορά πάντως εσύ ότι με τον κύριο Γκάτζι εδώ πέρα θα κάνουμε και τρίτη εκπομπή <laughs> αμέ, αμέ, <laughs> αμέ, αμέ, αμέ, <laughs> <laughs> <laughs> αμέ, <θα> αμέ. <τα> πούμε. Εντάξει, εγώ. Εντάξει, εγώ. Εντάξει, εγώ.